Βλογιτό ο Θεός ημών πάνω την και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα η βασιλεύ ουράνιε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Καθίστε, ευχ Έχει μερικές θέσεις εδώ μπροστά Δώρα, έλα μπροστά, έλα μπροστά Έλα λευτέρη και εσύ μπροστά Ορίστε Έχει εδώ μπροστά θέσεις, έλατε μπροστά Ορίστε Έλα λευτέρη εκεί Πλέπετε καλησπέρα. Έχατο καλά, καλά. Κάτσετε, και έχει, και η. Καλύστε το καλυπτώ. Καλού στα λεπτά και τώρα. Κάτι έχει θέσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και εδώ πάλι στην αθουσα γιατί ήδη πλέον η εκκλησία έχει τις τι καλοσύσει του και με τα μικρόφωνα Ναι εδώ είναι πιο καλά ίσως πιο καλή ακουστική. Λοιπόν είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου στο στίχο 5 Είχαμε μπει προηγουμένως ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να να αποβλέπει ή στην τελειότητα ε, να είναι ολόκληρος, να είναι στρογκυλός άνθρωπος να μην του λείπουν πράγματα βασικά τα οποία του χρειάζονται και το χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο του Θεού και συνεχίζει ο Απόστολος Ιάκωβος λέγοντας τα εξής είδε τη ημών Σοφία σοφίας ετί το παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ονιδίζοντος και δοθήσετε αυτό Εάν, εάν κάποιος λέει από εσάς σε σοφία Ας το ζητήσει από τον Θεό Και ο Θεός θα του δώσει Γιατί ο Θεός δίδει σε όλους Με απλότητα Με απλοχεριά Και χωρίς να περιφρονεί κανένα Αυτό λέει μετάφρασης Εάν κάποιος Εάν από κάποιον απουσιάζει η σοφία εάν κάποιος έχει ανάγκη να αποσοφεί περισσότερη αυτό να ζητά από τον Θεό και ο Θεός θα του δώσει γιατί ο Θεός δεν ονειδίζει κανέναν άνθρωπο και δίδει σε όλους πλούσια αυτά τα οποία του ζητούν βλέπετε ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι σοφός δεν μπορεί να είναι αφελής. Και όταν λέει σοφός εδώ βέβαια δεν εννοεί ας πούμε, τη σοφία την κοσμικήν Αλλά εννοεί την σοφία την πνευματικήν ε, Πρέπει δηλαδή να είναι έξυπνος άνθρωπος Να προσέχει, να έχει τα μάτια του τετρακόσα όπως λέμε Για να μπορέσει να αντα, αντιμετωπίζει τους διάφορους πυρασμούς και τις διάφορες προκλήσεις οι οποίες κάθε φορά είναι μπροστά Του γιατί έχουμε πολλές παγίδες στη ζωή μας πάρα πολλές παγίδες και τα αίτια και οι περιστάσεις και οι προκλήσεις είναι να στιγμή μπροστά μας και αν εμείς από αφέλια και από απροσεξία αφήσουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένο τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθούμε εχμάλωτοι και θα ζημιωθούμε πνευματικά, θα πάθουμε κακό. Ε, κάπου λέει μέσα στο γεροντικό ότι ο, ο, ο αγωνιζόμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος που αγωνίζεται, πρέπει να είναι πιο έξυπνος και από τους δαίμονες ακόμα, για να μπορεί να προλαβαίνει την πονηρία των δαιμόνων. Βλέπουμε πολλές φορές πράγματι πολλούς ανθρώπους, που παθαίνουν κακά στη πνευματική ζωή αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη του ζωή αλλά λέμε για την πνευματική ζωή, από αφέλεια αφού ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο ξέρεις ότι ε, θα εκτεθείς ξέρεις ότι θα μπλέξεις ε γιατί πάεις εκεί Γιατί τι αφήνεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο δεν ξέρει ότι κάποια στιγμή θα υποστείς, ας πούμε την επίθεση και αυτή θα σε κατεβάσει κάτω Πρέπει να είμαστε συνετοί άνθρωποι. Να, να έχουμε αυτό που έλεγαν οι πατέρε τη Εκκλησία, Τι συχρία αργού πολέμου, Ποια ανάγκη τώρα να ξεσηκώσει πάνω σου έναν πόλεμο που δεν χρειάζεται. Ε, λέμε, α πούμε, παραδείγματο χάρη, Να πάω σε έναν τόπο. Καλά, θα πάω σε έναν τόπο. Ξέρω ότι στον τόπο είναι εκείνο που θα πάω, Θα δω άσχημα πράγματα και θα βλαφτώ ε, Τι χρειάζεται να πάει τότε, Μην πηγαίνει εκεί πέρα. Μην, να πεις ότι θα πάω και θα προσέξω. Καλά, μπορεί να πάει και να προσέξει, βέβαια, δηλαδή, αν έχει αυτή τη δύναμη. Αλλά γιατί εκθέτει τον εαυτό σου, γιατί βάλει τον αυτό σου σε πειρασμό χωρί λόγο. Καλύτερα μην πάει, να λείψει και ο, ο πειρασμό, να λείψει και η πρόφασης και η πρόκλησης. Πρόσεχε. ή ξέρει ότι, αν πα να μιλήσει με έναν άνθρωπο τώρα για το Α ή το Β θέμα. Δεν θα βρει ανταπόκριση και θα δημιουργηθεί στεναχώρια. Ε, αφού το ξέρει και τον ποτέ ότι να στεναχωρηθεί, τι πάει να του μιλήσει. Τι πάει να του ανοίξει κουβέντε και να τον κάνει εκείνο άνω κάτω και να γίνει και εσύ το ίδιο. Δηλαδή, πρέπει να, να, να, να περιπατούμε την σοφία, όπω λέει αλλού η γραφή. Πρέπει ο άνθρωπο του Θεού να απερχπατά με πολύ σοφία. Με πολύ Με πολύ σύνεση γιατί. Υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας και όλα αυτά πρέπει να τα εν υπόψη προκειμένου να αγωνιστούμε. Ε, και κάτι άλλο που φαίνεται μέσα από αυτήν τη φράση. Εάν λέει σε κάποιον, λείπει η σοφία. Έτσι. Εάν κάποιος δεν έχει αυτήν τη σοφία, αυτήν τη σύνεση, να παρακαλεί τον Θεό και ο Θεός να το δώσει συνέση. Αλλά Ποιο είναι αυτό που ε, μπορεί να παρακαλέσει τον Θεό να το τώσει σύνεση, εκείνο ο οποίο αισθάνεται ότι δεν έχει σύνεση. Πως θα παρακαλέσει τον Θεό για κάτι το οποίο αισθάνεσαι ότι το έχεις Και ξέρετε αυτό το πράγμα, αυτή η αυτάρκεια, η πνευματική αυτάρκεια, είναι ένα μεγάλο κίνδυνο τον οποίο πέφτομαι δυστυχώ πολλέ φορέ. Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας Θεωρούμε δεδομένο Ότι τα ξέρουμε όλα Ότι δεν έχουμε ανάγκη να δούμε κανένα άλλον άνθρωπο Ότι δεν μας λείπει Η γνώση και η σύνεση και η σοφία πνευματική Και μας είναι αρκετοί οι γνώσεις μας Να προχωρήσουμε στον πνευματικό αγώνα ε, Γιατί για να σου δώσει ο Θεός κάτι Πρέπει να το ζητήσει με πόνο Με πολύ πόνο Και με όλη σου την ψυχή αλλά για να φτάσεις στο σημείο Να το ζητάς με όλη σου την ψυχή Σημαίνει πρέπει να αισθανθείς την απουσία του Είναι σαν αυτό που λέμε καμιά φορά ότι όσοι είμαστε υγιείς Δεν καταλαβαίνουμε την αξία της υγείας έτσι. Είμαστε υγιείς Δεν είμαστε ενοχλά αυτό το πράγμα ε, Θεωρούμε φυσικό ότι είμαστε υγιείς Δεν έχουμε καμιά, καμιά αγωνία για, για, για, για την πορεία της υγείας μας Όταν αρρωστήσουμε όμω, και μπούμε στη διαδικασία τη ασθένεια και της, του κινδύνου και τη ταλαιπωρία και όλων αυτών των πραγμάτων, τότε αρχίζει απλέον να λέμε έτσι. Όπω λέμε, σαν την υγεία δεν έχει, λένε πολλοί άνθρωποι. Γιατί, πότε το λένε, όταν αρρωστήσουν το λένε. Ο υγιή δεν το λέει αυτό το πράγμα. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι και αυτό θα αρρωστήσει. Και μπορεί και να μην ξέρει κιόλα τι σημαίνει αρρώστια ε, Κάμια γρήπη να περάσουμε, κάνα κρυολόγημα, αλλά δεν μπήκαμε στην στη δυσκολία μιας σοβαρής ασθένειας ο ασθενής άνθρωπος όμως που ξέρει το πολύτιμο αγαθό της υγείας που το έχει ανάγκη που παλεύει κάθε μέρα να αποκτήσει την υγεία του αυτός αγωνίζεται ας πούμε στον Θεό να... και ζητά αυτό το πράγμα και γιατί ξέρει την ανάγκαιότητα αυτού που ζητά λοιπόν ο άνθρωπος για να, για να αιτηθεί από τον Θεό, να αιτήσει από τον Θεό Σοφία πρέπει προηγουμένως να καταλάβει ότι του λείπει η Σοφία πρέπει να καταλάβει ότι είναι άσοφος ότι είναι ασύνετος ότι κάνει λάθη ότι δεν τα ξέρει όλα πρέπει δηλαδή να, να έχει αυτό που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες το σε αυτόν να καταλάβει ότι έχει μεγάλη ανάγκη και να βιώσει το γεγονός τη ανάγκη αυτή να το βιώσει έντονα μέσα του ότι έχω ανάγκη να πω από τη σοφία του Θεού. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μου είναι αρκετή η γνώση που έχω. Και όταν ο άνθρωπο το καταλάβει, τότε θα πονέσει, θα συντριβεί η καρδιά του και με πολύ πόνο και με δάκρυα θα ζητήσει από τον Θεό τη σοφία. Όπω κάποιο για να πει, για να προσευχηθεί και να πει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησομαι εάν δεν βιώσει την αναγκαιότητα του ελέγχου του Θεού ότι είναι ανάγκη στην ύπαρξή του να τον ελεήσει ο Θεός δεν το λέει με πόνο. Ε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησομαι Όταν όμως μέσα του βιώσει την απουσία του Θεού βιώσει την, την, την αθλειότητα του, την αμαρτία του βιώσει ας πούμε ότι είναι αποξενωμένος από τον Θεό τότε λέει την, την ευχήν αυτή με πολύ πόνο μέσα του έχει μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη έτσι, έτσι κανείς προσεύχεται, έτσι ζητά από τον Θεόν πράγματα διαφορετικά ο Θεός δεν θα του δώσει κάτι γιατί δεν το ζητάμε με όλη την καρδιά και δεν το ζητάμε με όλη την καρδιά όχι επειδή δεν θέλει να το ζητήσει με όλη την καρδιά αλλά για να φτάσει στο σημείο να ζητήσει κάτι εξ τη καρδιά, πρέπει δυστυχώς να το βιώσει, να βιώσει την, την ανάγκη αυτού του πράγματος. Εάν δεν βιώσει την ανάγκη αυτού του πράγματος, δεν θα φωνάξει με όλη σου την καρδιά. Οι άγιοι γιατί εφώναζαν με όλη του την καρδιά, έτσι. Κύριε, και έκραξα, προσε, εισάκουσό μου, εισάκουσό μου, κύριε. Κύριε, και έκραξα προ εσέ, άκουσό μου. Πρόσχεσαι στη φωνή τη ζωή, όσου μου. Εντοκεκραγένε με προ εσέ, μου, κύριε. Έτσι, καταλάβετε λίγο πολύ τι είναι αυτό που λέει ο ψαρμό. Το λέμε κάθε νύχτα στον σπερινό, κύριε, και έκραξα κτλ. Βέβαια, όσοι είμαστε καλά, το λέμε και πάει, σαν τραγούδι. Όταν όμω βιώσει την απουσία του Θεού μέσα σου και ψάχνει και δεν βρίσκει τον Θεό μέσα σου. Και είσαι μέσα στο σκοτάδι τη απουσία του Θεού και χάνεσαι, πνίγεσαι είσαι σε άδιέξοδο, δηλαδή από παντού είσαι πνιγμένος ε, Μοιάζει με τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο πέλαγος και βάζει μια φωνή και λέει βοήθεια μόλιν την δύναμη της υπάρξεώς του έτσι είναι προσευχή έτσι ζητούμε να το κάτι το εκέκραξα αυτό λέει, σημαίνει στα νέα έτσι δηλαδή έβγαλα ε, ε, ε, φωνή κραυγήν ισχυρά και τι λέει, Κύριε και έκραξα προ εσέ, εισάκουσό μου, εισάκουσό μου κύριε. Βλέπετε, επιμένει, επιμένει, Κύριε και έκραξα προ εσέ, άκουσό μου, πρόσχεσαι τη φωνή τη ζέση μου πρόσεξε τη δέση μου, τη φωνή τη ζέση μου. όχι απλώ τη δέση μου, αλλά τη φωνή, με όλη μου τη δύναμη. Εντοκεκραγένε με προ Σέ κατά τη διάρκεια που σου φωνάζω, εισάκουσό μου κύριε. Δείχνει την ένταση, τη δύναμη, τη, τη, το, πώς να πω, το ολοκληρωτικό της στροφής προς τον Θεό έτσι ο άνθρωπος προσεύχεται με όλη του την ύπαρξη αλλά όπως είπα προηγουμένως και το παναλαμβάνω για να προσευχηθείς έτσι πρέπει να είσαι, ε, να, είσαι σε, να έχεις αυτό το βίωμα της ανάγκης άμα δεν έχεις ανάγκη δεν έχεις πρόβλημα Λέω, όπως κάποιος που Λέει, ξέρει, δώσ' μου μια βοήθεια. Αχ, άμα έχει χρήμα, λέει: Θέλει, δώσ' μου, θέλει, μην μου δώσει. Δεν έχω τι μεγάλε ανάγκε. Όπω κάποιο που έχει ένα κατάστημα και πουλάει πράγματα, α πούμε. Βλέπει, μπαίνει μέσα, κάθεται εκεί. Ε, του λέει: Έχει, α πούμε, το πράγμα. Κοίταξε, αλλά αν έβρισκα, πάρε. Ότι δεν ενδιαφέρει. Ε, ξέρω εγώ, δεν μου το δίνει μια δεκάρα παρακάτω. Άκουσε, ή πάσ' τόσα, ή άστο εκεί και το καλό. Δεν έχει ανάγκη να σου το πουλήσει. Άμα όμω καίγεται, άμα δεν έχει να φάει και περιμένει τον πελάτη, α πούμε, θα σε παρακαλεί, θα βγει έξω την πόρτα, σου φωνάζει. Έλα μέσα, όπω κάνουν στο αεροσόλυμα εκεί οι Άραβες, οι αραπάδε εκείνοι. Έλα μέσα, ξέρω εγώ πάρτω. Όχι, δεν το παίρνω, τόσα, πιο κάτω. Μέχρι που καταντά αστείο, α πούμε. Ένα πράγμα το οποίο πουλιώνεται 100 δολάρια προ το και 10 στο τέλο. Ε, καταντά γελίο, γελιότητα υπόθεση. Ε, διότι τον καίει η ανάγκη να το πουλήσει και αρχίζουν και όλα τα γνωστά κομικά με πούμε τα παζάρια και όλα αυτά που γίνονται ε, έτσι είναι και ο άνθρωπος τα πνευματικά να ζητήσει από τον Θεό σοφία μα για να ζητήσεις από τον Θεό σοφία πρέπει προηγουμένως να βιώσεις την έλλειψη σοφίας σε σένα, να βιώσεις την αφροσύνη σου να βιώσεις την, την ασοφία σου ότι είσαι άσοφος, δεν είσαι σοφός δεν τα ξέρεις όλα ότι δεν είναι αρκετά οι αρκετέ οι δυνάμει σου. Έχει ανάγκη τη σοφία του Θεού να σε στηρίξει και να σε καθοδηγήσει. Και να το βιώσει υπαρξιακά ώστε όταν θα στραφείς με τον Θεό να τον παρακαλέσεις Θεέ μου, σε παρακαλώ, συνέτησόμαι, δώσ' μου σύνεση να μην αμαρτάνω, να, να, να καταλαβαίνω το καλό μου, το κακό, να γνωρίζω το θέλημά σου, να μην πλανώμε. Και να πλανώ και τους άλλους. Αν το λες εμπόνος με όλη σου την, την καρδιά. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ε, νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Αυτή η αρρώστια που πρόκειται πράγματι περί αρρώσιας, είναι αρχή της τρέλας. Έτσι; ε, Λέει οι πατέρες ότι η αρχή της αφροσύνης είναι να πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Έτσι. Αυτός που λέει εγώ τα ξέρω όλα και τα Αυτό αυτό κλάψε το. Θα, είναι επικίνδυνος άνθρωπος Η αρχή της σοφίας Είναι να, να πάντοτε Να είσαι δεχτικό, Πάντοτε να αναζητάς Ποτέ σου να μην απορείτε οποιοδήποτε Ο Θεός μπορεί να μας διδάξει Μέσα από τα πιο απλά πράγματα Έτσι Και ε, μπορεί και το, το παραμικρό πράγμα και το, το μωρό Ακόμα να μας διδάξει Όταν έχουμε εμείς δεχτικότητα να ακούσουμε κάτι περισσότερο από αυτά που ποντήθητε ξέρουμε. Είναι λοιπόν ανάγκη να βιώσουμε την ασοφία, το ασύνετο, την έλλειψη πνευματικής γνώσεως, τη βιώσουμε έντονα και μετά να με πόνο προς τον Θεό και έτσι να ζητήσουμε τη σοφία. Και ο Θεόδηπο λέει είναι αυτός που δίδει παρά του διδόντος Θεού. Δηλαδή, δεν μα λέει ότι ξέρει αν θέλει σοφία πιάσε ένα βιβλίο, διέβασε ή πήνε σχολείο ή κάμε οτιδήποτε άλλο. δεν μιλά για την σοφία την κοσμική, αλλά μιλά για τη σοφία την πνευματική. Και σου λέει να στραφείς προ τον Θεό. Ο Θεό είναι ο χορηγό τη σοφία. Γιατί εάν αν σου λείπει η σοφία του Θεού, τότε τα υπόλοιπα δεν έχουν αξία. Λέει δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο είναι έξυπνο. Μπράβο του, τι έξυπνο άνθρωπο είναι. Έκαμε το ένα, έκαμε το άλλο, έκαμε το άλλο, έκαμε το άλλο, έκαμε το άλλο. Ναι, τα έκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Όμω το, το ένα και μοναδικό που έχει αξία το έκαμε. Εάν δεν το έκαμε, τι εξυπνάδα είναι. είναι. Ε, έκαμε επενδύσει. Ωραία, έκαμε επενδύσει για 40 χρόνια, για 50 χρόνια, για 60 χρόνια. Τα υπόλοιπα χρόνια. Επένδυσε, κάτι ε, Σκέφτηκε ότι υπάρχει και αιώνια ζωή Σκέφθηκαν ότι υπάρχει και μετά θάνατο ε, Τακτοποίησε αυτό το θέμα μέσα του Εδώ είναι η σοφία Αυτός είναι ο έξυπνος άνθρωπος Ο άνθρωπος ο οποίος Κάνει μόνο στα, στα, στην παρούσα ζωή πράγματα Αυτός δεν είναι έξυπνος Αυτός είναι άφρον Είναι ο άφρον τον οποίο ο ίδιος ο, ο Θεός ονόμασε άφρονα και θυμάστε, έτσι, θυμάστε ποιον είπε άφρονα ο Θεός, τον πλούσιο. Όχι τον πλούσιο που είχε χρήματα. Το να έχεις χρήματα δεν είναι κακό. Είναι ευλογία να έχει ο άνθρωπος χρήματα. Και μακάρι να είχαμε όλοι χρήματα εδώ πέρα. Μακάρι να είχαμε εγώ μερικά εκατομμύρια. Πραγματικά, γελάτε, αλλά εγώ θα τα ήθελα. Να χτίσω εξομολογητέρια παντού. Όχι καλά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τα χρήματα είναι ευλογία μεγάλη, πολύ μεγάλη ευλογία. Αλλά είναι, αυτή η μεγάλη ευλογία μπορεί να γίνει κιόλευθρος, καταστροφή. Είναι ένα εργαλείο, έτσι, έχεις ένα εργαλείο καλό για τον κόσμο τούτο. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις, να τα να... κάνει με μεγάλη ευλογία και πράγμα το βλέπει κανείς όταν συναντούμε ανθρώπους που ε, κάνουν έργα πνευματικά, έργα, ωφέλιμα κοινοφελή έργα, ξέρω εγώ ε, διάφορα πράγματα, Καλείς μπράβο ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι οφελούν, ας πούμε και ο Θεός τους ευλογεί Είναι ευλογία Κυρίε και Σοφία έτσι όπως είπα προηγουμένως ότι ο Θεός είπε τον πλούσιο όχι επειδή είχε χρήματα πολλά Γιατί και ο Αβραάμ είχε χρήματα πολλά Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος Ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της εποχής του Είχε να αμύσει την περιουσία του Αβραάμ Και όμως ο παράδεισος ονομάζεται κόλπος του Αβραάμ Έτσι η αγκαλιά του Αβραάμ Άρα δεν είναι ο πλούτος που, που ε, ε, ε, είναι κακό Είναι η του πλούτου Είσαι κύριος του πλούτου Το χρησιμοποιάς σωστά ε, Εντάξει για να γίνει ζούλος του πλούτο ή κάικες Για αν δεν το χρησιμοποίησες και σε χρησιμοποιήσει εκεί έπεσες έξω, καταστράφηκες Γι' αυτό ο σοφός άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στον κόσμο τούτο και μάλλον ξέρετε αυτός ο άνθρωπος θα έχει και μια παραπάνω κατάκριση όταν θα ανοίξουν τα μάτια του θα, αν ήταν αφελής για πει εντάξει ο άνθρωπου ούτε τα λέει ο Χριστός εδώ τα, τα επίγεια δεν τα κουμάνταρε. Θα κουμάνταρε τα ουράνια, δηλαδή είχε ξέρω εγώ έφαγε σε μια μέρα, δεν τι κουμάνταρε. Ε, Αυτό ο άνθρωπο εντάξει, και να μην κάνει και κάτι περισσότερο, ε, δεν το βοηθούσε και τον μυαλό του, α πούμε. Ε, ήταν άνθρωπος ο, ο, ο λίγων δυνατοτήτων. Αλλά εσύ ο έξυπνο που έπιανε πουλιά στον αέρα, που όλα τα, τα σκεφτώσουν και όλα τα έγαμνε και όλα τα επένδυε και όλα τα πολλαπλασίαζε, ε δεν σκέφτηκε ότι. Αυτά όλα τα πράγματα τελειώνουν και μια ώρα Δεν σκέφτηκες ότι έχει και μερομηνία λήξης σε αυτή όλη η ιστορία Και δεν σκέφτηκες ότι έχει και μια άλλη ζωή Η οποία συνεχίζει με την, από την παρούσα Και μάλιστα η παρούσα ζωή προκαθορίζει την επόμενη ζωή Ε, πως μπορείς να είσαι έξυπνος Εάν αυτό το βασικότερο στοιχείο της υπάρξεός σου δεν το τακτοποιήσεις Δεν θα ξεχάσω κάποιον άνθρωπο πλούσιο Πολύ πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο, κατομμυριούχο, ο οποίος όποτε με έβλεπε έλεγε «Πάτερ Αθανάσιε, θέλω να με συμβοηθήσεις». Σε ποιο πράγμα, να με βοηθήσεις να κάνω ένα καλό έργο ε, ωφέλιμο, διότι ήταν άτεκνο, δεν είχε και παιδιά. «Καλά, να σας βοηθήσω, όποτε θέλετε φωνάξετε». «Ναι, ναι, ναι, ναι, ε, Μετά περνούσε ο καιρό, «Ε, δεν, ε, κάποια στιγμή κάποια άλλη φίλη του γνωστή, Πε του κάτι, αφού τέλο πάντων σου λέει κάθε φορά έτσι. Λέω, καλά, αφού μου το λέει, να μην θεωρηθεί και εγώ ότι αδιαφορώ. Τι λέγα, ε, τι θα γίνει με την υπόθεση, μου είπε, Έχω μεν καιρό. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> εγώ όταν θα έρθει η ώρα, σου πω. <ΣΣΣΣ> ναι, δυστυχώ επέρασε. Δυστυχώ επέρασε. Και ερχόμενο πριν λίγο καιρό από έναν ταξίδι μου στο αεροπλάνο, βρήκα κάποιο συγγενή του. Λέει, ο Θεός μου. Πά, ο Θεός συγχωρέσει τον. Και όλα ξαναμίστηκα. Πήρε το κράτος, πήρε αυτά, τίποτα. Και του έκανα, του έκανα μνημόσυνο 40 ημερών και δεν πήγε ούτε ένας στο μνημόσυνο του. Ούτε ένας. Και είχε όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έτσι, χωρίς υπερβολή. Βλέπω του έλεγα, έλα, να, να... ναι, να έρθω ναι, εγώ, να έρθω εγώ, να έρθω εγώ στον Ασεύρο Ναι, έχω το τηλέφωνο μα περνάω καιρός, έχω με ένα κόμμα, μη βιάζεσαι ε, Είναι σοφία Ε, τάξη, γέμισες το, το, το, το Λονδίνα και τα αυτά με καταθέσεις και με πράγματα και αυτά Ήσουν ένας φτωχός και γίνες ζάμπλουτος Ήσουν ένας έξυπνος άνθρωπος, συνετός Το μυαλό σου γύριζε στροφές διπλάσεις από το δικό μας ναι αλλά το κυριότερο πως να σε ονομάσω συνετό όταν αυτό το πράγμα που είναι απλό δεν το κατάλαβες Γι' αυτό ο Θεός λοιπόν ονομάζει άφρονα εκείνον τον, τον πλούσιο ο οποίος έλεγε χτίσε έχεις ακόμα έτσι ναι. είναι αφροσύνη αφροσύνη ο Θεός έχει άλλα μέτρα κρίσιος έτσι Άφρονες η συγγραφείο ονομάζει μόνο δύο ανθρώπου: τον πλούσιο και τον άθιο. Αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει θεό. Διότι και ο πλούσιο, και λέω το ξαναεπησημαίνω, όταν λέω πλούσιο δεν είναι αυτό που έχει χρήματα. Είναι αυτό που είναι δούλο των χρημάτων. Μπορεί να έχει μόνο, αλλά σε είσαι δούλο εκείνων των λιρών. Και μπορεί να έχει εκατό και να μην είσαι δούλο. Δεν είναι η ποσότητα των χρημάτων. Είναι η ελευθερία που έχει απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Έχει. Οτιδήποτε, τι έκαμε Πώ πώς τα Αυτή είναι η αξία. Λοιπόν, και ο, ο, ο, ο δούλος τον παθών και αυτός ονομάζεται άφρονας. Ο Θεός ο ίδιος που λέει άφροντα αυτή τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε. Λοιπόν, σοφία είναι να μπορεί ο άνθρωπος να βάζει τα πράγματα σωστά σε θέση τους να καταλαβαίνει την ανάγκη να ζητήσει τη σοφία και να ζητά σοφία από τον Θεό. Αυτό είναι που δίδει σοφία. αυτό είναι ο χορηγός σοφίας. Τα άλλα, όλα τα εγκόσμια δεν είναι σοφία. Είναι, είναι διανόησης, έξυπνα μυαλά. Η σοφία όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος να έχει από τον Θεό το φωτισμό, τη σύνεση, να μπορεί να κρίνει τα παρόντα πράγματα σωστά να μπορεί να, να τακτοποιεί τα πράγματα του κατά Θεό όπως ο Θεός μας διδάσκει που αυτό βέβαια έχει συνέπεια τη δική μας αιώνια ζωή όχι ο Θεός δεν παίρνει τίποτε ο Θεός από τα δικά μας έργα ο Θεός λοιπόν είναι ο οδι, οδ, διδών σοφία ο δίδων σοφία απλώς και ούκον η σε όλους δίδους σοφία απλόχερα Χωρί καθόλου να κοροϊδεύει κανένα. Ο Θεό δεν είναι έτσι όπω εμά. Έτσι δεν κάνει συγκούνια ο Θεό. Του ζητά ένα, σου δει δέκα. Του ζητά δέκα, σου δει χίλια. Απλόχερα, απλόχερα. Δεν, δεν δίδει με μέτρων ο Θεό, με, με το σταγνόμετρο. Και δεν θα σε κοροϊδέψει ποτέ, ο κοροϊδίζοντο. Ο Θεό δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Ο Θεό δεν απατά τον άνθρωπο. Δεν σου πει ψέματα ο Θεός Ούτε θα σε απογοητεύσει καμιά φορά Ούτε θα σε προδώσει Ούτε θα σε κουράσει Γιατί για τον Θεό δεν υπάρχουν πράγματα κατόρθωτα Και πράγματα τα οποία είναι λυψά. Ο Θεός δεν κάνει ποτέ λυψά έργα Ο Θεός κάνει τα έργα του τέλεια Και όταν σου δίδει κάτι Το δίδει τέλεια ο Θεός εκείνο το πράγμα που σου δίδει Και δεν το παίρνει πίσω Σου το έδωσε Σου το αφήσει εσύ μπορεί να το καταστρέψεις ο Θεος δεν θα σου το πάρει πίσω όμως, έτσι μας έδωσε την ελευθερία μας με την οποία μπορούμε ακόμα και να απορρίψουμε τον ίδιο τον Θεό κι ο Θεός δεν την παίρνει πίσω την ελευθερία που μας έδωσε εμείς την καταστρέφομε τη στραγκαλίζομαι τη διαστρέφομαι την, την, την, την υποδουλώνομαι αλλά ο Θεός δεν την παίρνει πίσω μας έδωσε την ωραιότητα της δημιουργίας μας του κατοικών, της κατοικών δημιουργίας. Ούτε αυτό το παίρνει πίσω. Εμείς το κάνουμε με χίλια κομμάτια αλλά ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος έτσι δίδει προύσια στα παιδιά Του ό,τι ζητήσουν και ό,τι έχουν πράγματι ανάγκη και ποτέ δεν ονειδίζει κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν ο, ο άνθρωπος πρέπει να προχωρεί <coughs> με αυτή την πεποίθηση. και θα δούμε ακριβώς πιο κάτω τι λέει ο, ο απόστολο. Εκεί το δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενο, να ζητά λέει με πίστη, χωρί να έχει καμιά αφιβολία Όταν πάει να ζητήσει από το Θεό κάτι, να μην λε: Θεέ μου, εάν μπορεί, βοήθαμε. Έτσι. Ή ξέρει, Θεέ μου, πούμε, ή μέσα σου να λες Καλά, να πω το Θεό τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρουμε αντί να το θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί ο Θεό να κάνει αυτό το πράγμα. Να μην, να μην έχουμε καμιά αφιβολία Να ζητούμε από τον Θεό Εν πίστη, πίστη σημαίνει Έχει και ένα τραγούδι που λέει πίστη σημαίνει Ξέρω εγώ να βγάζει το μεσάνυχτα ήλιο Τι λέει ένα τραγούδι Τα ακούω καμιά φορά στα σχολεία Τα μωρά τα λένε να, Ναι να βγάζει άστρα το μεσημέρι Και τα μεσάνυχτα ήλιο Δηλαδή ότι πίστη σημαίνει Ένα πράγμα το οποίο Υπερβαίνει τελείως στους όρους της λογικής. Έτσι. Θυμάστε ο Πέτρος ο απόστολο. Περπατούσε ο Χριστός πάνω στα κύματα Είχε φουρτούνα Του λέει του Χριστού δώσ' μου την άδεια έλεψε με, δώσ' μου την, την ευλογία Την άδεια, διάταξέ με Να έρθω να περπατήσω <laughs> Του λέει ο Χριστό έλα Πηδάει πάνω στη θάλασσα και περπατούσε Ενεργούσε οι πίστης Πατούσε πάνε στη θάλασσα Ενδυνατόν να παντάσαι στη θάλασσα Δεν μπορείς, θα πάει από κάτω λέει η λογική. Οι πείσεις όμω λέει ναι Όταν σου πει ο Χριστός έλα πας Όχι πού μόνος σου Όταν όμως κάποια στιγμή είναι κοιτάξε γύρω του και είναι ότι πας θάλασσα από πάντα Και μπήκε μέσα στο λογισμό σου Είναι πας θάλασσα από πάντω Τρακ Πειν από κάτω ο Πέτρος Και τι του είπε ο Χριστός ολιγόπιστε Βλέπετε του είπε έχεις δίκιο ρε παιδί μας Εντάξει αφού η θάλασσα βούλιαξες Ή, Τίποτε ολιγόπιστε γιατί δίστασες? Τον ονίδησε. Γιατί η, απιστή, η ολιγοπιστία του έγινε αιτία να πάει πού κάτω, όχι η φυσική νόμοι. Οι φυσικοί νόμοι υπερβαίνουν, Υπερβαίνει ο άνθρωπος με την πίστη. Με την πίστη η οποία βέβαια έχει την ευλογία του Θεού, έχει την, την, την, την, την συγκατάθεση του Θεού. Ο Χριστός μας είπε ότι ξέρω εγώ και δηλητήριο να πεις, θα πάθει τίποτε. Και οι πάρτινες το έκαναν, έχουμε τόσους... Τόσα παραδείγματα. Έτσι, είναι μια μάρτυρα, η οποία ήταν στην Περσία. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά τη, που τη έκανε ένα φαρμάκι λοιπόν μόνο, το δηλητήριο, και αν το μοιριζό μόνο μπορούσε να πεθάνει. Το πήρε γέμισε ένα κύπελο και το έκανε ο Σαυρό τη και το ήπειρο Σαν αναψυχτικό, δεν έπαθε τίποτα. Ε, πήγε και ο σπουδό γέφτηκε έτσι με το δάκτυλο και μέσα στον τόπο. Ναι, αλλά τώρα πει κανένας, ε, να πει Να πάνε να πει και εμεί τη δηλαδή να μην πάθουμε τίποτα Δεν είναι αυτή η πίστη Πίστης είναι Ο άνθρωπος να έχει αυτήν την, την Την βάση Της σχέσης του με τον Θεό Να μην εκπηράζει τον Θεό Να μην κάνει πράγματα ασύνετα Και να ζητά πρώτον τη βασιλεία του Θεού Αυτά να ζητά πρώτα από τον Θεό Και να είναι ότι ο Θεός Δεν θα τον αφήσει Ζητούμε παραδείγμα χάρη τη σωτηρία μας. Λέμε Χριστέ μου σε παρακαλώ σώσον σώσομε. Δεν πρέπει να έχεις οδε μίαν ότι ο Θεός σας ελεήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ποτέ ότι επαναπάβομαι είπα του Χριστού να με ελεήσει εντάξει με κοφτεί τώρα. Ας πάντα υπόλοιπα. Αυτό πάει με όλα τα άλλα. Συμβαδίζει με τον αγώνα με την προσευχή μας, με την προσοχή μας Με όλον τον αγώνα μας Και εκείνα που εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε Εκεί θα τα κάνει ο Θεός Ο Θεός δεν κάνει πράγματα που μπορείς να κάνεις εσύ Δηλαδή παραδομός χάρη Ο Θεός είπε Να μην μεριμνούμε για την αύριο Έτσι Και υπήρξαν άνθρωποι στην ιστορία της Εκκλησίας Άγιοι Οι οποίοι δεν είχαν καμιά μεριμνα Για την αύριο ημέρα Και ο Θεός μεριμνούσε για αυτούς Και Ακόμα και φαγητά τους ετοίμαζε. Υπάρχει μια ωραία διήγηση στο βίο του Αγίου Μάρκου του Ερημίτου, του Αθηναίου μάλλον, ο οποίο επήγαινε τον μετά από δεκαετίες που δεν είδε άνθρωπο στη ζωή του, την επισκέφθηκε ένας άλλο. και είδε ένα άνθρωπο για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια και πλέον. Και λέει να φάμε πάντα. Μα τι θα φάμε στην έρημο. Θα πούμε την προσευχή μας και ο Θεός θα ευλογήσει. Και μέχρι να πούν την προσευχή του, γέμισε η τράπεζα φαγητά. Έτσι λέει ο Θεό. Ε, να πήγε τα γέννησε τώρα από εμά, εντάξει. Έτσι θα μαγειρέψω σήμερα, θα κάτσω στον καναπέ, θα βλέπω την τηλεόραση μου, και αφού ο Θεό είπε, ε, ε, είπε να μην έχουμε μέρημνα, α μαγειρέψει ο Θεό. Έτσι. Για να μην με για την αύριο, σήμερα είναι Σάββατο, ξέρω την Παρασκευή, έστω να ψουμνήσω για την Κυριακή και να γεμίσω ψυγείο μου πράγματα. Όχι, αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά. Εκείνα που μπορεί να κάνει εσύ θα τα κάνει. Και ο Θεό θα κάνει εκείνα που εσύ δεν μπορεί να κάνει. Και όταν πράγματι κάτι δεν μπορεί να το κάνει, θα το κάνει ο Θεό εκείνο. Θα το κάνει ο Θεό. Αλλά πρέπει πρώτα να καταβάλει εσύ το δικό σου. <coughs> Αυτό σα ομολογώ και εγώ ότι από τη μικρή μου πείρα που έζησα και στο Άγιο Νόρος που ζήσαμε ένα διάστημα χρόνου. Σε τόπους ερημικούς Που δεν είχαμε ας πούμε Δυνατότητες πολλέ Και είχαμε λήψεις και ζούσαμε με Και είμαστε φτωχοί Και δεν είχαμε ακόμα και πράγματα Πρώτης ανάγκης πολλές φορές Αλλά είμαστε στην έρημο Δεν είχαμε δυνατότητες Να αποκτήσουμε κάτι Εκεί ήταν φοβερή η, η πρόνοια του Θεού Φοβερό πράγμα Δηλαδή Μέχρι και λεπτομέρεια ακόμα Λεπτομέρεια Απίστευτο πράγμα Το πόσο ο Θεός εφρόντισε Να βρεθούν όλα όσα ήταν αναγκαία Οτιδήποτε ήταν ανάγκη, Ο Θεός το έβρισκε Μέχρι που καμιά φορά Λέγαμε που μόνοι μας Για να δούμε ο Θεός τι να το κάνει Θα το κάνει ο Θεός Μια φορά θα σας πω ένα παράδειγμα Δεν μου στους μαχαιρά ένας ε, Να τον πω απατεώνα ε, Πάστε το με την καλένια του όρου, α πούμε έτσι, όχι ως Βρυσσά, αλλά ως, ως ένα απαταιώνας, <laughs> <laughs> Ο οποίος με ξεγέλασε. Ναι, με ξεγέλασε. Ήταν, ήρθε λοιπόν, άρχισε να μου κλαίω ότι να χαθώ, να αυτοκτονήσω. Ε, τώρα είμαι έτοιμο, να αυτοκτονήσω, ήθελα να προσκυνήσω να αυτοκτονήσω, διότι δεν έχω χρήματα, κάτι αυτά, αυτά. Μου κάπως στα τέλος Τι να κάνω κι εγώ. Είχα φυλάμε κάπου 700 λίρε γιατί ήθελα να χτίσω ένα κλεισάκι. Και εκεί με κλεισάκι. <Κι> λοιπόν, έλεγα τι να κάνω, να του τα δώσω τούτου, τούτου τα λεφτά. Έτσι, με έτσι. Πάλι δεν το δώσω αυτοκτονήσει. Τι θα κάνω. Πάρω τα δώσω, έχει τόσο ζωνό που τα φυλάμε. Σιγά-σιγά-σιγά να σιγά, σιγά, τα μαζέψουμε. Ε, Ήμουν έτσι και έτσι έτσι και έτσι και λέω τι να κάνουμε, αφού το Ευαγγέλιο θα τα δώσουμε Λέω καλά, να σου δώσω κάπου 700 χιλιλίδες, νομίζω χιλιλίδες κάπου εκεί ήταν ε, Ήταν πέμπτη απόγευμα Εντάξει άτε, πάρ' τα, να μεν αυτοκτονήσεις και ας αυτοκτονήσω εγώ στο τέλος <laughs> Του τα δώσα, <laughs> τελικά βέβαια τα, τα σκόρπισε, τα άφαγε ε, μετά πληροφορηθήκαμε τα σκόρπισε βέβαια και το άνθρωπος δεν, δεν έλεγε την αλήθεια. Τέλος πάντων. Εγώ τάδωσα γιατί σαν ότι πρέπει να δώσω μια βοήθεια. Βέβαια μόλι του τάδωσα την επόμενη μέρα, με, με έπρεπε σε ελογισμοί πάντα λεφτά τώρα, τάδωσα α πούμε, και τι θα κάνουμε, τα μαζεύω τόσο καιρό και έχω δικαίωμα να δίνω αυτά τα χρήματα, δεν και δικά μου. Τα χρήματα που τα μαζεύα για ένα σκοπό. Του τάδωσα αυτού, τέλος πάντων θυμάμαι ήταν Σάββατο πρωί και κάναμε λειτουργία στην εκδήλωση, στο μοναστήρι και λειτουργούσα. Και με έπιασαν κάτι λογισμοί εμένα, έτσι κάπω. Τα βάλα και λίγο με το θεό. Λέω: ε, δε φταίω εγώ, εσύ φταίει, διότι εσύ μα πρέπει να τα δίδουμε. Εγώ τα έδωσα, αλλά εσύ δεν τα πέστρεψε πίσω, διότι είπε ο Χριστό θα τα περιστρέψει εκατό φορέ περισσότερα. Λοιπόν, του έδωσα λοιπόν, τέλειωσε η λειτουργία. Είχε και ένα, μια εικόνα του Αγίου Στεφάνου εκεί που έλαβε δικογραφία, Ε, Την προσκλούσα συχνά έτσι μια ωραία εικόνα του Αγίου Στεφάνου. Ότι να σου κάνω μου. Ε, τα λεφτά που είχαμε, μια εκκλησία σου τα έδωσα. Πει ναι, βρε, άλλα. Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Κάτι θα να μενέχω. έχω. έρχονταν πολύ αυτοκτονού και αυτοσφαδιώτη να έχω την τύψει. Που τη μια του δώσω, πειράζει με μετά η συνήθεια μου τα χρήματα τη μονή. Αν του πάλι δεν μπορώ διότι μου ζητάχτημα και να το δίνω. Κάτι έχουμε λοιπόν, διότι είτε έχουμε είτε δεν έχουμε Αφού πάλι στον ίδιο παρονομαστήν είμαστε Ε, πήγα μετά, ήταν Σάββατο που είχα εξομολογήσεις Εξομολογούσα, ήρθαν διάφοροι άνθρωποι Ήρθε κάποια, κάποιο πρόσωπο εκεί Εξομολογήθηκε και μου άφησε ένα φάκελο Εκεί είπε, ξέρω, στο Στασίδραι εκεί Μου είπε βέβαια ότι κάτι μου είπε, δεν καταλάβα τι μου είπε Ήμουν και κουρασμένος, δώσα σημασία. Έχω κανένα γράμμα, θα είναι τίποτα ονόματα για λειτουργία. Στάφησα το φάκελο εκεί. Ε, τέλειωσα το από πρωκάτω απόγευμα, πήγα στο, στο κελί μου και σκέφτομαι αυτήν την ιστορία. Του τα χρήματα, δεν έχουμε χρήματα, ήταν Το έχω το φάκελο. Και έτσι, μετά το απόδειπνο αργά, θυμήθηκα ότι ήμουν σε ένα φάκελο, μια γυναίκα. Λέω στον άντρε, πήγανε φέρμα φάκελο, αφού έρθει και μη πήγανε μέσα στην εκκλησία μήπω ένα γράμμα. Και γράφει τίποτα προσωπικά και το διαβάσει κανένας. Πάμε να φέρουμε το φάκελο. Τι ήταν ένας φάκελος που είχε πέντε χιλιάδες μέσα. Ναι. Βλέπετε ήρθε, ήρθε, ήρθε η απάντηση του Θεού. Γιατί. Διότι ήταν κάτι που πρέπει να το κάνει ο Θεός. Ήταν υποχρεωμένο να το κάνει. <coughs> ναι. να ξέρετε υπάρχει φορές που υποχρεώνεται ο Θεός. Από τα λόγια Του. Όταν εσύ λες, κοίταξε, ας πούμε, εσύ είπες αυτό το πράγμα, και πολλέ θα να δείτε και τι ευχέ τη Εκκλησία, τι λέμε. Λέει, λέμε στην Νιάχι, κύριε Ιησού Χριστέ, πρόσεξε τον δούλο σου τούτο, Σίγαρη, πα κύριε, λέει, εσύ, ότι εσύ είπες ότι ο Σάκης αν πέσει, έγινε και σωθήσει. χώρα αυτόν τον άνθρωπο, διότι εσύ είπες ότι όσε φορέ πέσει, σήκω και να σωθεί. Διότι εσύ είπε, «Ε, και λήψεσαι. Εσύ είπες, ήπες, Άρα δεν μπορείς τώρα να ζητούμε και να μην μας δίνεις. Εσύ μας το είπες. Εσύ μας είπες να κάνω λαιμωσύνη. Και εγώ έδωσα τα χρήματα μου και έμεινα έτσι χωρίς χρήματα και εσύ είπες και τα πλασίωνα θα λάβετε. Ε, λοιπόν, κάνε τη δουλειά σου τώρα. Θα κάνεις... Και όντως έτσι έγινε. Όντως έτσι γίνεται. Και το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα πώς ο Θεός δηλαδή τον άνθρωπο. Όταν ήρθα στην Κύπρο, εγώ από το Άγιο Νόρο, μου έδωσε ο Γέροντα 50.000 δραχμές. Δηλαδή 100 λίρες. Και μέσα και ο πατέρα Φρέμ, είχα κάτι και πυριακά λεφτά, νομίζω καμιά δωμίταρια λίρε, ήρθα στην Κύπρο με αυτά τα χρήματα. Δεν είχα τίποτα άλλα χρήματα. Και μου λέει ο Γέροντα, πήγαινε, τη χάρη σου θέλω να συσκεπάζω και να είναι μαζί σου. Ήρθα, δηλαδή αυτά τα χρήματα με ακούσαν να πληρώσω τα ταξιά και τα εισιτήρια μου και όλα αυτά για στην Κύπρο. Τίποτα χρήματα. Έχω, σήμερα κλείσαμε 10 χρόνια που πήγαμε στη Μονή Μαχαιρά Έχω 10 χρόνια στην Κυπρέντεκα σχεδό Πέρασαν από τα χέρια με εκατομμύρια λίρες Όλα εκείνα τα έργα που έγιναν και στη Μονή Μαχαιρά και εδώ και παντού Ε, από, από τα χέρια μου πέρασαν Ήρθα χωρί μια δεκάρα και πέρασαν εκατομμύρια Δεν μου έμεινε βέβαια ούτε δεκάρα <laughs> Γιατί έγινε αυτό το πράγμα Εδώ είναι να φανεί α πούμε τα λέω αυτά Όχι για να Απλώς τα λέμε έτσι μεταξύ μας Για να δούμε Όταν κάτι είναι από τον Θεό Όταν κάτι είναι από τον Θεό Όταν κάτι γίνεται εν πίστη Και Κάνεις το ανθρώπινον εσύ Τότε κάνει και ο Θεός το υπόλοιπο Αυτό είναι κάθε μέρα Γίνεται στη ζωή μας Κάθε μέρα κάθε μέρα κάθε μέρα Πάντοτε όταν, ό, όταν Κάνουμε κάτι το οποίο είναι μέσω θέλημα του Θεού. Και εμείς κάνουμε το ανθρώπινο, τότε έρχεται ο Θεό και συμπληρώνει το δικό του. Και αν καμιά φορά ο Θεό αργεί, και αν καμιά φορά φαίνονται τις δυσκολίε κτλ., χρειάζεται και αυτό. Γιατί ξέρετε, σαν άνθρωποι, μπορεί όσο και να προσέξουμε, μας πιάνει και καμιά ιδέα ότι κάτι κάβαμε. Και έτσι επιτρέπεται ω και για ένα σεισμό, και αμέσω βλέπει, άμα γίνει ο σεισμό. Όλα, όλα έρχονται στη θέση τους. Κάποτε λέει στο Άγιο διερωτούν διαρωτούν τον οι μοναχοί, τι είναι, ποια προσευχή είναι πιο δυνατή, το να ψάλλομαι ή να λέμε το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε. Άλλοι έλεγαν να ψάλλομαι την παράκληση, πιο δυνατό πράγμα. Άλλοι έλεγαν όχι, να λέμε την ευχή, το Κύριε σου. Ε, έγινε μια διχόνοια. Κάποια μέρα λοιπόν ψάλανε στην εκκλησία ένα και σαν έψαλαν εκεί τα ωραία τα αργά έτσι, και τα ωραία τα γεωρίτικα μουσικά μαθήματα που ψάλουν εκεί κλπ Γέννα σεισμό με στην εκκλησία, τράνταξε τον τόπο όλο. Αμέσω σταμάτησαν την ψαρμοδία. Όλοι, κύριε Ελέε, ο κύριε Ελέε, ο κύριε Ελέε. Αλέε. <laughs> Πιο δυνατή αυτή προσευχή από την άλλη. <laughs> και δεν συνεχίσαν την ψαρμοδία να σταματήσαμε όλα και αμέσω αρχίσαμε την ευχήρια πιο δυνατό. Επιτρέπει ο Θεός για το δικό μας καλό, για τη σωτηρία μας, επειδή τη σωτηρία μας και επειδή είμαστε άνθρωποι, μας λείπει η σοφία εκείνη και ξεγελιόμαστε καμιά φορά δεξιά αριστερά, έχουν εκεί πειρασμοί και δοκιμασίες, εισπράκτομε την καμιά έτσι πατσαβουριά να ταπεινωνόμαστε, για να φανεί ότι εκ Θεού είναι τα έργα και όχι από μας, Δεν είναι από τη σοφία μας, ούτε από τις εξυπνάδες μας, ούτε από την αρετή μας, ούτε από την αγιότητά μας που δεν υπάρχει. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Τα έργα είναι από τον Θεό. Και αυτόν πρέπει, μόνο σε αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνηση. Έτσι, τι στην Εκκλησία. Ότι πρέπει σή, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Μόνο στον Θεό να Όχι σχέση των άνθρωπο. Εμεί τίποτα δεν είμαστε αν ο Θεό δεν συνεργήσει μαζί μα. Χωρί εμού ουδήναστε πει ουδέν. Και όταν λέει ο Θεό ουδέν, είναι κατά κυριολεξία. Χωρί ο Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να νομίσει ότι έκαμε παλάτια και κτίρια και πράγματα και αυτά, αλλά τι είναι αυτά. Αυτά όλα θα τα φανεί ο θάνατο. Αν αυτά δεν σε συνοδεύσουν μέσα στη βασιλεία του Θεού και αν τα έργα δεν σε συνοδεύσουν εκεί. Τίποτα δεν είναι Τίποτα, μηδέν Ο θάνατος αφανίζει τον άνθρωπο Και μόνο ο Θεός νικά τον θάνατο Γι' αυτό στον Θεό ανήκει η δόξα Και γι' αυτό και εμείς Πρέπει να είμαστε σοφοί άνθρωποι Να ζητούμε από τον Θεό Σύνεση και σοφία Να ζητούμε με πίστη Να κάνουμε το ανθρώπινο Να καταβάλεις το δικό σου Κάμε το δικό σου δώσε τον Θεό τον δικό σου οβολόν και θα σα δώσω τα δικά Του χρυσάφια αλλά πρέπει να δώσει πρώτα το δικό Σου Μην είσαι άφρο και να ότι ο Θεός θα κάνει και εσύ θα ζει μέσα στη δική Σου αφέλεια και αμέλεια Πρέπει να καταβάλεις το δικό Σου έργο και στον αγώνα της σωτηρίας Σου αλλά και στον υπόλοιπον αγώνα της Ε.Χ.Χ. ζωής Εμείς θα συναντηθούμε βέβαια κανονικά την ημέρα μας όπως είναι στο πρόγραμμα μας και μετά την προσευχή μα. Σας προσκαλούμε δίπλα να δείτε και το, ε, ένα, το αρχονταρίκι μας, αυτό το, το πρώτο τμήμα, το άλλο θα σας το πούμε τα αλληλεύτερα που να έρθετε όχι όλα μαζί. Να ε, να δείτε το, το χώρο που κάναμε για τους νέους, να μην μάλιστα ότι μόνο εξομολογητάρα τους κάνουμε. Ας έρθουν να δουν το τι κάνει η Μητρόπολης εδώ, αν είχαν την, την ελαχίστη διάθεση να δουν το έργο της Εκκλησίας, όχι το δικό μου, της Εκκλησίας του έργο και την προσφορά της Εκκλησίας απέναντι στον άνθρωπο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και πάμε και δίπλα να δούμε τον χώρο. Χριστέ το φως του αληθινόν, το, αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεσα φως το απρόσιτο. και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών σου. Πρεσβείεσαι η ο Μητρός και πάντος Σου Τον Αγίον Αμήν. Λιευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.